be done. Είμαστε έτοιμοι, αγαπητοί ερηνέ φίλοι. Κερδίσατε. Γνωρίζει η Γιατί το στέγαστρο, το περίφημο Καλατράβα, έχει άδεια για πέργολα. Δεν προλάβαν να βγάλουν άδεια για στέγαστρο και βγάλανε εκεί μια τσατραπάτρα άδεια τότε για πέργολα εδώ στιγμέ από του Ολυμπιακού Αγώνε. Κάπου διάβαζα ότι και τότε ήταν επικίνδυνο να πέσει. Αν είχε πέσει τότε, θα είχαμε γίνει θέμα σε όλο τον πλανήτη. Και τώρα είμαστε θέμα σε όλο τον πλανήτη. Αλλά θα ήταν πολύ εντυπωσιακό και πολλοί θα νόμιζαν ότι είναι. Μέσα στην τελετή έναρξη να καταρρεύσει και το πολύ όμορφο κατά τα άλλα. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό το έκτρομο εκεί από πάνω. Στέγαστρο, μια χαρά στάδιο ήταν το Ολυμπιακό στάδιο με αυτή την ωραία το πάνω που ήταν σαν κάτι χέρια να το κρατάνε. Βάλανε αυτό το στέγαστρο, τα σκέπασε όλα. Πρέπει να το συντηρούμε. Στήγησε και 130 εκατομμύρια υπέργολα. Και τώρα έχουμε άλλα. Έχουν σκουριάσει τα πάντα. Πάντα κανάλια, πάνε οι κάμερε, κάνουν zoom. Σκουριασμένα όλα. Πώ δεν έχει συμβεί κάτι, αυτό που λέμε όλοι, είναι η χώρα του πάμε κιόπου. Βγει. κάποιος είχε ανησυχήσει που τα έβλεπε όλα αυτά γιατί είχε πληροφόρηση και στις 20 Ιουλίου του 2021 είχε πάει εκεί και είχε κάνει μια τελετή και το 21, το 21 πριν δύο χρόνια ήταν ο Πρωθυπουργός τότε της χώρας που είναι και ο ίδιος σήμερα και μας έλεγε Γι' αυτό και εντάξαμε το master plan αλλά και το σχέδιο συνολική ανάπλαση του ΟΑΚΑ στο Ταμείο ανάκαμψη με 43 εκατομμύρια ευρώ Θα ξεκινήσουμε τη συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού σταδίου, την επισκευή του Στεγάστρου, το οποίο απειλείται σήμερα με εκτεταμένη διάβρωση. Α, από τότε το ξέραν, είχαν κάνει τα δέοντα όπως λέμε, είχε την ενημέρωση από τις υπηρεσίες, το είχαν δει ότι υπάρχει εκτεταμένη διάβρωση το 2021, Ας πάρουμε, ας ορίσουμε το 21 ότι εκεί κατάλαβαν τη διάβρωση Έχουμε 23, τίποτα απολύτως Χτες προχθές το κλείσανε Ένα μήνυμα κροατή βλέπω εδώ Μου λέει παρακαλώ αν ξέρετε κάτι χτυπάνε εδώ και σιρίνες, οι σιρήνες στην παλιά αστυνομία στην Καλήπολη Μα έχουν τρελάνει Ναι ξέρουμε, είναι άσκηση, το έχουν ανακοινώσει από χτες Γίνεται ε, ε, άσκηση, δοκιμαστική μάλλον να δουν πόνους και αν δουλεύουν οι σιρήνες. Έχει βγει ανακοίνωση από την αστυνομία και από το, την αρμόδια υπηρεσία από χτες και σε άλλες περιοχές αν ακούτε σιρήνες, δεν είναι για κακό, τουλάχιστον σήμερα. Το θέμα είναι ότι, ωραία, κάνουμε άσκηση να δούμε αν λειτουργούν οι σιρήνε. Ο κόσμος πού θα πάει όταν χτυπάνε οι για σοβαρό σκοπό, τέτοια άσκηση δεν έχουμε κάνει. Όπω δεν έχουμε κάνει και άλλα πράγματα, δεν έχει καμία απολύτω σημασία να γυρίσουμε στην πέργολα του Καλατράβα. 130 εκατομμύρια στήγησε και θέλει κάτι εκατομμύρια κάθε χρόνο για να μην σκουριάζουν οι βίδε. Ο Κυριακό Μητσοτάκη λοιπόν είχε πάει τότε, είχε πει ότι θέλει επισκευή, συντήρηση και όχι πέταμα. Κατά τη γνώμη μου αυτό πρέπει να ξυλωθεί και να φύγει για πάντα. Αλλιώ θα το πάρει ο αέρα και θα τρέχουμε πάλι. Αλλά ο Κυριακό Μητσοτάκη τότε είχε, ήταν που έφτιαχνε την Ελλάδα 2 στα χαρτιά, είχε φτιάξει και το ΟΑΚΑ 2 Να ευχηθώ, λοιπόν, καλή αρχή, αγαπητέ μου Υπουργέ, διοίκηση του ΟΑΚΑ, και αφού είμαστε σε ένα χώρο με παράδοση στους αγώνες, ας ευχηθούμε να ξεκινήσουν από εδώ και τα δικά μας ρεκόρ στην προσπάθειά μας για μια νέα εικόνα της Αθήνας, αλλά και μια νέα εικόνα ολόκληρης της Ελλάδος. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το νέο ΟΑΚΑ, ΟΑΚΑ 2.0 θα είναι και αυτό η ζωντανή διαφήμιση της Ελλάδας που όχι απλά όλοι οραματιζόμαστε αλλά που μπορούμε πια με σιγουριά και αυτοπεποίθηση να κατακτήσουμε. 2000, Νέα Ελλάδα 2.0 και είχε πει τότε ότι το ΑΚΑ θα είναι η ζωντανή διαφήμιση τη Ελλάδα 2.0. Πιο ζωντανή διαφήμιση τη Ελλάδα 2.0 δεν υπάρχει από αυτό το ΑΚΑ, από τι τωρινέ εικόνε, από όλα αυτά που γίνονται και τη συμπεριφορά τη πολιτεία που 1,5-2 χρόνια τώρα, αλλά και πριν, γιατί έχει να γίνει συντήρηση δεκαετία και, ξέρανε όλοι οι αρμόδιοι, είχε δοθεί και ένα κονδύλι. Πισαμαρά, κάπου εκεί, πριν το ΣΥΡΙΖΑ, 8 εκατομμύρια, το οποίο δεν τα βρίσκει κανεί. Είχε δοθεί κονδύλι, είχαν καταλάβει ότι αυτό μάλλον θα πέσει στα κεφάλια και δώσαν το κονδύλι, αλλά δεν μπορούν να το βρουν. Επίση, ψάχναν το φάκελο του έργου. Γιατί και στο σπίτι μα όλοι έχουμε ένα φάκελο τη πολεοδομία. Δεν τον βρήκαν το φάκελο, τον βρήκαν το 18 από το 2004 τον ψάχναν και ήταν στο γραφείο του Καλατράβα στην Ισπανία. Και τελικά τον φέραν εδώ. Αυτά τώρα έχουν βγει τι τελευταίε μέρε. Είναι αυτό που λέμε πάντοτε όταν συμβαίνει ένα. Εδώ δεν, είναι ακόμη, δεν έγινε τραγικό ευτυχώ, γιατί θα ήταν πολύ τραγικό αν συνέβαινε κάτι. Αμέσω μετά ξεδιπλώνεται και ανοίγει ένα ωραίο καπάκι και βλέπουμε πώ λειτουργεί για άλλη μια φορά αυτό το κράτο των αρίστων, τη υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα που το χρυσοπληρώνουμε όλοι με πολλού επιτελεί, με πολλού υπαλλήλου, οργανογράμματα, προσλήψει, μίζε. Καταλάβαμε για άλλη μια φορά τι ακριβώ γίνεται. Αυτά για το ΟΑΚΑ 2.0 και το Ελλάδα 2.0 τα έλεγε ο Κυριακό Μιτσοτάκη. Ο Μιτσοτάκη, επειδή είναι άσχετο και επιμένει. πολιτικά. Ναι. Πανάσχετο είναι πολιτικά, όχι άσχετο. Εγώ αμφάνω να ξέρει ποια είναι η διαφορά διαμερισματικού συμβούλου, κοινωτικού συμβούλου, δημοτικού συμβούλου. Λοιπόν, λοιπόν ο άνθρωπο είναι αυτό. Μάλιστα. <Λοιπόν> κάνει 30 λεπτά στον άνθρωπο να πει ότι το Αφού του λέει με τα Επειδή είναι άσχετο και επιμένει πολιτικά. πολιτικά. όχι άσχετο. Ο Υπουργό τα λέει, δεν τα λέμε εμεί. Εμεί έχουμε την ακριβώ αντίθετη άποψη. Αυτό που λέγει τώρα ο Μπακουγιάννη. Ξέρει τα τσιμέντα κάτω στα χανιά, πόσο τσιμέντο έχει η γέφυρα. Ξέρει τα πάντα. Εδώ ο Άνδρο Γεωργιάτη, που τον ξέρει πάρα πολύ καλά, λέει ότι είναι άσχετο και επανάσχετο που όταν λέει βαρύ. ο Γιώργος Αυτιάς. Θα ακούσουμε τον Πέτρο Γαλακτόπουλο, πάλι ολυμπιονίκη, Ολυμπιονίκης, αλλά έχει διατελέσει πρόεδρος εκεί στο ΑΚΑ από το 11 ω το 15. Σε αυτό το διάστημα βγήκε σε πολλές εκπομπές, στον αντένα του πρωί του Σαββάτου τον ακούσαμε εμείς, και έλεγε για τις βίδες. Εσεί, πάλι... αυτή τη, δεκαετία, τη, τη τετραετία που ήσασταν πρόεδρο, μπήκε μια βίδα. Μπαίνανε βίδε στα σίδερα που έπεφταν. Πού έπεφταν ε, σίδερα, πρόεδρε. Στην Ακαλατράβα, που περπατάει ο κόσμο. Ναι. Ήρθαν. Οι τεχνικοί μου λένε ότι η γέφυρα στηρίζεται με, με τάφ. Δεμένα στι άκρε με βίδε. Και με του μικροσυσμού και με τον αέρα. Βελίγε. Δουλεύουν αυτά ναι. εδώ. Και κάπου κάποιε βίδε κόβανε. Και μια μέρα έκανε ένα πράγμα έτσι. Μπα, και πέφτει και κρεμάει 60 πόντου από το πάρκο. Άτομα, που από εκεί περνάνε άνθρωποι και άνθρωποι. Όπω δεν κτύπησε κανένα κεφάλι, δηλαδή. Μετά είπαμε, βάλαμε, Πήγανε τεχνική, το βάλανε τα παιδιά. Ε, μερό, Μετά από εκεί αρχίζουμε δημικούς. και πάμε και κάνουμε ένα γύρο όλο το στάδιο. Και άμα θα πάτε και τώρα θα δείτε κατηβίδε αν το ποτήρι τόσο γονεί. Περόμενε, ολόκληρε. Είναι όλε σκουριασμένε. Πάμε και όπου βγει. Πέφτανε οι βίδε. Έπεσε η βίδα. Δεν το πήραμε χαμπάρι αυτό. Δεν πήραμε και κάτι άλλο, θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Ο Κυριάκο Μητσοδάκη όμω όταν είχε πάει. Αυτά τα λέω γαλακτόπρωση για τη θητεία του μέχρι το 2015. Ο κ. Μητσοτάκη, πρωθυπουργό, όταν είχε κάνει αυτή την τελετή το 2021, τον Ιούλιο, και είπε το ΟΑΚΑ 2.0, 0 είχε διαπιστώσει μια καλύτερη εικόνα. Ήδη αυτά τα δύο χρόνια έχουν γίνει πολλέ σημαντικέ παρεμβάσει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Αθλητισμού αλλά και τη διοίκηση του ΟΑΚΑ για το γεγονό ότι σήμερα η εικόνα αυτού του εμβληματικού χώρου είναι πολύ καλύτερη από αυτήν που παραλάβα. Γίνανε, βελτιώσει, Γι' αυτό το κλείνουνε τώρα. Επειδή ακριβώς ήταν καλύτερη η εικόνα από αυτήν που παραλάβανε. Θα μείνουμε λίγο στον κύριο Πέτρο Γαλακτόπουλο, γιατί περιγράφει κάτι που δεν το είχε δει το φως της δημοσιότητας και έχει ιδιαίτερη αξία. Μία βίδα να έπεφτε από εκεί πάνω Θα σκότωνε άνθρωπο ε, Δεν έπεσε βίδα Έπεσε ολόκληρο σίδερο Που ήταν πλέον 80 κιλά Και πέφτοντας από 30 μέτρα Γίνεται 1,5 τόνο. Και αυτό πως δεν μαθεύτηκε τότε σε κανέναν Πάμε κι όπου βγει Дож сам амат канаси бо кен Ήχος, σε γαληνεύει, σε ηρεμή να τρίζουν τα μέταλα, τα σίδερα στοιχίζει 130, ζυγίζει και κάτι τόνους εκεί οι βίδες λέει μόνο είναι 500 τόνοι άκουγα τώρα γιατί γίνονται μελέτε, θα βγουν οι φάκελοι, θα πάνε οι αρμόδιοι σκουριά με κανέναντι σκουριακό βλέπω να το αυτό <laughs> το 40 πώ το λένε το, το σπρέι, ναι με αυτό θα το λύσουν το θέμα, θα το παραδώ, το βάψουν από πάνω θα το παραδώσουν στη χρήση Και πάμε και όπου βγει. Και στο συγκεκριμένο θέμα, εδώ, ακροατή λέει στην Άρτα: Η έξοδο τη πόλη προ τον κάμπο δικό είναι μόνο μια γέφυρα χτισμένη το 60, mm -hmm. Πάλι καλά. Mm -hmm. Φέτο λέει, έβαλαν ότι απαγορεύεται να περάσουν φορτηγά πάνω από 15-20 τόνου. Αν και δεν υπάρχει άλλο δρόμο, δεν θα πάνε πουθενά τα φορτηγά. Για να ξέρουμε, λέει, όλοι ότι περνάνε με ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη έχει και ο δρόμο, μα έλεγε ο αποστόρη προχθέ, προ την Εδιψώ από Χαλκίδα, όταν μετά τα ήλια κάπου εκεί, που έχει ταμπέλα που λέει: Σέρχεστε με δική σα ευθύνη. Πάμε και όπου βγει και εκεί Όλα πάρα πολύ ωραία Στο Βόλο δεν ξέρω πώ πηγαίνουμε Που είναι οι άντρες δήμαρχοι εκεί διεκούνε, Ο Μάτσο α, Χιδέος Τραμπούκος Μπέος πλάκωσε έναν εκεί στις Φαλιάρες Την προηγούμενη μέρα είχε πάρει μια μάνικα Κατάβρεχε έναν άλλον Ήταν και κάτι αντίπαλοι εκεί Δημοτικοί σύμβουλοι Που με, με άλλου χώρου. Τον βλέπω να βγαίνει με 60% Ο λαός του Βόλου εκτιμάει πάρα πολύ τέτοιες ε, καταστάσεις, συμπεριφορές, γιατί έχει την ίδια αισθητική. Μπέος ψηφίζεις, Μπέος είσαι, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Εγώ ως Μπέος έτσι αντιδρώ κύρι, και μεγάλωσα στη ζωή μου ότι οι άντρες έρχονται σε διαπληκτισμό, φωνάζουνε, βρίζονται και μετά όποιος έχει άδικο ζητάει συγνώμη. Όπω και έκανε το παιδί. Και καλοδεχούμενο. Δηλαδή, συγγνώμη, οι διαφορέ λύνονται με τα χέρια, α πούμε. Αυτή είναι η λογική. Και με καλτσόν, ξέρω εγώ, όπω θέλετε. Κύριε Δημαρχέ, επειδή είστε όλοι εκλεγμένο άρχοντα τη δεν είναι τώρα θέμα παλαιών αρκών. Δεν είναι Δεν είναι τώρα θέμα παλαιών Δεν με αυτέ τι αρχέ. Δεν είναι αρχέ αυτά. Αυτά είναι όχι τόσο. Δεν είναι αρχέ. Αυτά είναι τραμποκισμοί. Αυτά είναι λογική μαφίας. Άλλο είναι οι αρχές και άλλο είναι όταν σου κάνει κάτι και θες να τον, τον αντιμετωπίσεις, πας και τον μπλακώνεις στο ξύλο, τον βρίζεις, τον μειώνει, σαν προσωπικότητα. Επειδή έχουμε πολλά περιστατικά, τα βλέπουμε όλοι τα τελευταία χρόνια, ε, παιδιών, συμμοριών στα σχολεία ή και ενό παιδιού που πάει και επιτίθεται σε ένα ευάλωτο παιδί, σε ένα αδύναμο παιδί. Επειδή έχουμε πολλά περιστατικά γυναικών, που κάποιοι ματσό που έχουν μεγαλώσει με τις ίδιε αρχές του τραμπούκου, δημάρχου, πάνε και κυνηγάνε την γυναίκα, την χτυπάνε τη γυναίκα, τη σκοτώνουν τη γυναίκα. Επειδή έχουμε πολλά περιστατικά, ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, επειδή είναι διαφορετικά και πάνε οι ματσό με τις ίδιε αρχές, θα τους κυνηγούν, τους χτυπάνε, τους βρίζουν σε διάφορα σημεία μέσα στην Αθήνα. Και επειδή έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά και έχουμε χορτάσει από ματσίλα. τον τελευταίο καιρό και αυτή την κτηνοδία αυτών των ζώων ε, και το ακούμε τώρα από επίσημα χείλη ο, το, τα οποία επίσημα χείλη του δημάρχου εδώ, θεσμικά χείλη που έχουν βήμα ενώ αυτή την έννοια επίσημα, έχουν βήμα στα μέσα ενημέρωσης και αναπαράγεται αυτού του τύπου η αντρίλα ε, το ματσό τη υπόθεση και υπάρχει και μια ανοχή από κάποιο κόσμο ψηφίζοντα λοιπόν μεθαύριο την Κυριακή τέτοιου τύπου συμπεριφορές Εγκρίνουν ή ενισχύουν ή υποδαβλίζουν συμπεριφορέ σε άλλε γωνιέ τη χώρα, μπορεί και στον ίδιο το βόλο, ανθρώπων που θα πάρουν παράδειγμα από ένα θεσμικό παράγοντα που ε, βλέπει και επιδεικνύει τη μαγιά του με αυτόν τον τρόπο και θα κάνουν στο μικρό κοσμό του όλοι, κρυφά στο στενό, μέσα στη νύχτα, κάτω από τη γέφυρα, μέσα στο σπίτι, στο σχολείο, στι τουαλέτε, οπουδήποτε, τα ίδια, την ίδια ακριβώ συμπεριφορά. Επειδή ψάχνουμε σαν κοινωνία, πολλέ φορέ. Και λέμε ότι πώ φτάσαμε ω εδώ. Να, πώ φτάσαμε ως εδώ. Ένα παράδειγμα, απλό παράδειγμα, γιατί ο συγκεκριμένο Τραμπούκο δήμαρχος, έχει και την όχι επίσημη στήριξη, αλλά τη στήριξη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Ξέρουμε πώ θα βαφτεί ο χάρτη, πώ θα πανηγυρίσουν και τα κολλητιλίκια που υπάρχουν γύρω από αυτήν την και από αυτήν την υποψηφιότητα του ανεξάρτητου κατά τα άλλα μπέου. Ο ίδιος που κατάλαβε το λάθος του Ήρθε και με βρήκε με τον πατέρα του Τον παππού του και μου ζήτησε συγγνώμη ναι. Τον αγκάλιασα γιατί μπορείς να ήταν παιδί μου Και του λέω τελείω, έτσι, έτσι μάθαμε εμείς Εκείνα ε, τα ωραία. χρόνια Εσείς κύριε Δήμαρχε Τι να κάνουμε εσύ, τώρα εντάξει. Αγίνουμε γίνουμε λουλούδες Ναι καλά κάνετε και το θυμίζετε εδώ την Πριν 15 μέρες που είχε συναντηθεί Με το κλιμάκιο της ΚΝΕ Όταν του την πέσανε λεκτικά ε, Οι κνίτες έφυγε, εκεί ήταν λουλούδα, λουλού να το πω στον ελληνικό. Εκεί ήταν η λουλού, σύμφωνα πάντα με τη δική του χιδέα και αποτρόπαια γλώσσα Εκεί την έκανε με επιδηματάκια, δεν έμεινε να παλέψει να χτυπήσει Δεν ξέρω εγώ τι άλλο να κάνει Τώρα για τη συγγνώμη που ζήτησε αυτός ο τύπος που στην αρχή πλακώθηκαν Μπορεί να καταλάβει ο καθένας κάτω από ποιο καθεστώς Αναγκάστηκε κάποιο που τον είχε δει πριν να πάει ταπεινωμένο στο Δημαρχείο και με κάμερα πάντα να ζητήσει συγγνώμη. Ξέρουμε πώ γίνονται αυτού του τύπου οι βρωμοδουλειέ. Φεύγουμε από αυτά, πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν θα διασπαστεί, αλλά η κυρία Έλληνα Κρήτα, βουλευτή πια του κόμματο, θέλει να διασπαστεί. Θέλετε την προσωπική μου ναι. άποψη, Εάν δεν μπορούμε να έχουμε ενότητα, γιατί την καραμέλα τη ενότητα την πυπηλάμε όλοι πάρα πολύ, κτλ. Και. Τα λοιπά. Ε, και ε, Πρέπει να γίνει η διάσπαση, είναι ένα πολιτικό βήμα που πρέπει να γίνει, ας γίνει, να δούμε, αυτό ίσως και από χαρακτήρα εγώ είμαι mm -hmm. έτσι σαν άνθρωπος, να δούμε από εκεί πέρα ποια είναι η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και αυτή τη στιγμή, τους αρέσει ή δεν του αρέσει, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Τέλος. Μια κελέτα τους αρέσει, δεν τους αρέσει σε αυτούς που λένε ότι δεν αναγνωρίζω τον κύριο Κασελάκη ως πρόεδρο, δεν τους απαντάζει. είναι αυτή. Ας πούμε ο κύριος Σκουρλέτης, το είπε προχθές. Ναι. Και... Να φύγει ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Έχουν βγει αυτοί καινούργιοι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και διώχνουν τους παλιούς. Και διώχνουν κόσμο γενικώς. Το θεωρούν πολύ διασκεδαστικό. Μια που είπε εδώ η Ε Σύριζα είναι ο Στέφαν Κασελάκη. Ναι, προφανώ είναι. Το έχουμε πει. Έχουμε πανηγυρίσει γιατί εμεί τον στηρίζαμε από την αρχή. Είναι στο βόλο σήμερα. Και λίγο πριν είδαμε τα πλάνα. Ε, έβγαλε παπούτσια, έβαλε γαλότσε. Έπιασε το φτιάρι και άρχισε να φτιαρίζει και αυτό και βοήθησε εκεί τι λάσπρε και όλα τα υπόλοιπα. Ε, καθόλου μαυρογιαλούρικα όλα αυτά. Πολύ μοντέρνα. Με σεβασμό στο πρόβλημα, στην περιοχή, στου κατοίκου που έχουν πληγεί. Με σεβασμό στην νοημοσύνη όλων μα. Με σεβασμό. την αριστερά, αλλά αυτό δεν με απασχολεί καθόλου τέτοιου τύπου αριστερά, δεν χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο σεβασμό όπως ακούμε, Γενικώ με σεβασμό και στον εαυτό του που παρομοιάζει και κάνει, κάνει αυτά που έχουν κάνει πάρα πολύ σε διάφορες γωνίες του πλανήτη και εδώ στην Ελλάδα, αλλά τα αποκαλούμε με τον όρο Μαυρογιαλούρος με την έννοια ότι έχουμε ξεμπερδέψει με αυτόν τον παλιωμοδίτικο λαϊκισμό και περιμένουμε, αναμένουμε, έχουμε την απέτηση να έχουνε Μοντέρνο λαϊκισμό είναι και μοντέρνο παιδί, είναι και νέο παιδί. Κασελάκη, περιμένουμε άλλα από αυτόν, όχι αυτά που έκανε ο Μαυρογιαλούρο και ο συνεργάτη του Γκρούεζα τότε. Η κυρία Κρήτα, εδώ που έδιωξε το σκουρλέτι, έδιωξε και του άλλου μετά. Να φύγει. Όπω και ο κύριο Αρβανίτης Ο ευρωβουλευτή μα, ο Κώστας Αρβανίτης που είπε ότι εγώ δεν θέλω να βλέπω, έχω τον Τζέγκο Εβάρα πίσω και δεν θέλω να βλέπω τον Κλίντον πίσω κτλ. Πολύ σεβαστό. Πάρα πολύ σεβαστό. Όποιο δεν θέλει θα φύγει να και θα τον εκτιμούμε πολύ. Με αγάπη, που λέει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το πιο ωραίο εδώ είναι αυτό του Αρβανίτη που δεν θέλει να βάλει τον Κλίντον γιατί θέλει να έχει τον Τζεκεβάρα Με τα μνημόνια, με το κόψιμο του Εκά, με το διαβολικά καλό Τραμπ, με τι βάζε που έχουν δώσει, με τα φάντρου που φέρνουν στου πληστηριασμούς. Θέλουν να και τον Τζεκεβάρα Βάρα από πίσω. βάλ τον Κλίντον καλύτερα. Καλά λέει Ακρίτα. Μια χαρά ταιριάει το. Ο το λέω εγώ. Το μια χαρά ταιριάζει ο Κλίντον, νομίζω σου πω και ο Τραμπ. Ταιριάζει. Βάλτε και τον Biden που έχει δουλέψει παλιότερα ο Στέφανο Κασελάκη για να. Βάλτε όλου του προέδρους από πίσω, εν πάση περιπτώσει, τη Αμερική. Ταιριάζουν, βγάλτε τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει λόγο. Του μουσάτου τώρα, βάλτε του καλοξυρισμένους, καλοκαθαρισμένους, ωραίους τύπου από την Αμερική. Να γυρίσουμε λίγο στο ΟΑΚΑ, στην πέργολα του ΟΑΚ. βγήκε ο Βορρήδη σήμερα το πρωί. Ε, και λίγο πολύ μα είπε ότι ε, ξεκινήσαμε να κάνουμε δουλειά σε έργα εκεί πάνω, και κατηγορείται. Μην πούμε και μπράβο όμω ότι η κυβέρνηση στον πέμπτο τη χρόνο ανακάλυψε ότι το Ολυμπιακό Στάδιο θέλει συντήρηση. Στον 1,5 χρόνο Ναι, αλλά είναι στον πέμπτο χρόνο η κυβέρνηση. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω όμω οι ενέργειε. Σε κενό χρόνο. Δύο λεπτά. Γιατί εδώ τώρα ε, είναι αυτό που λέμε: κάνει το σωστό και πάλι τα ακού. Ε, με έχει δίκιο ο κ. εδώ. Κάναν το σωστό. Λειτουργεί δηλαδή περίπου 20 χρόνια. Ναι, το στέγαστρο πάρω από τα κεφάλια. Έχουν γίνει αγώνε, έχουν γίνει συναυλίε, έχουν γίνει εκδηλώσει. Δεν έπεσε αποτύχη. Και του κατηγορούμε κιόλα. Ε, ε, το κλείσανε στα 20 χρόνια. Ε, ε τους του κατηγορούμε. Χωρί συντήρηση το ΑΚΑ. Το ξέρουμε, το λένε. Βλέπουμε τι κουριασμένε βίδε, τα σίδερα που πέφτουν τα 80 κιλά που είπε ο Γαλακτόπουλο. Προχτέ στον Παλαμά πριν τι εβδομάδες στον Τάνιελ είχαμε ασυντήρητα ελικόπτερα τα Σούπερ Puma δεν πέταξαν γιατί ήταν ασυντήρητα πέταξαν μόνο δύο λέει από τα 12 στη Θεσσαλία συνολικά με τις πλημμύρε και τον Ηλία και τον Τάνιελ καταλάβαμε ότι είναι ασυντήρητα τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία μάλιστα κάτι γεννήτριες στα αντιλιοστάσια ήταν ασυντήρητες δεν είχαν υποστηρήσει συντήρηση ποτέ Το σιδηροδρομικό δίκτυο ασυντήρητο και αυτό το ζήσαμε το Μάιο, Μάρτιο το μάρτιο μετά Τέμπη. Το σύστημα ασφαλείας στη Λάρισα ασυντήρητο έπιανε 5 χιλιόμετρα πριν και 5 χιλιόμετρα μετά τη Λάρισα. Το ζήσαμε στα Τέμπη. Οι γέφυρες στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Εύβοια ασυντήρητες. Πολλές από αυτές δεν είχαν και σίδερα όπως είδαμε στις ροβιές στη Βόρεια έβια και κατέρευσαν και έφυγε η φλίδα που είχαν βάλει από πάνω για. Και φυσό, διαβάζω, το λένε όλοι. Μπαίνουν και κάμερε πια, τα καταγράφουν. Είναι ασυντήρητο 20 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε. Και επειδή από πάνω είναι μια ωραία λεωφόρο που πίζει κάθε μέρα, από κάτω πίζει επίση. Γιατί έχουν μαζευτεί φερτά υλικά, δεν έχει καθαριστεί, συντηρηθεί ποτέ. Τα ασθενοφόρα, ασυντήρητα και αυτά, αν υπάρχουν, και έτσι χρησιμοποιούμε τα ντάτσουν των ανθρώπων που είναι συντηρημένα και βάζουμε πάνω του ανθρώπου και να αν του προλάβουμε καλώ. Αλλιώ έχουν πεθάνει. Και άνθρωποι πάνω στην καρότσα του Ντάτσου. Τα λεωφορεία συντήρητα. Προχτέ ένα ανατινάχθηκε εδώ, στο κέντρο τη Αθήνα, και έχουν ανατιναχθεί και διάφορα. Πιάνουν φωτιά και όποιο προλάβει να βγει έξω. Δημόσια κτίρια χωρί συντήρηση, νοσοκομεία χωρί συντήρηση, σχολεία είναι το πιο βασικό, χωρί συντήρηση. Όλα αυτά στην Ελλάδα που δεν πεθαίνει, που πρέπει να ζει και τραβά προ τη δόξα ξανά, ένα μικρό μάζμα εδώ τώρα τη χώρα που πάει και όπου βγει. Όταν είχαμε μείνει στον Παλαιοφάσαλο με καθυστέρηση, όταν ακούς τον μηχανοοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίο και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδριασμένος για το πούμε κάτι δεν θα πάει κατά. Ναι, πούμε. το άκουσα μέσα των ασυρμάτων, πάμε και όπου βγει. Ναι. Αυτό ακριβώ τίποτα άλλη. Είμαστε μέσα στη θάλασσα για να μην έχει ένα ελικόπτερο από πάνω. Έχει <Κι> πολλά από φορά, πτυγούμενο πράγμα! Κάντε, κάντε, έχει πολλοί κλείσεις! Δεν είδα καμία λέμπο. Δεν μας δώσανε οδηγίες τίποτα από σαν να σωσίδια. Πάμε κι όπου βγει. Έχει πέσει να εργοστάσει ολόκληρο με 100 άτομα προσωπικό. Σκοτώσα 40 ανθρώπου και του αρθρώσατε. Από τα 100 άτομα, 7 άτομα είμαστε ζωντανοί. Δεν υπάρχει κράτο, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχετε κανένας από τις, mm. από τις 3 ώρα και είναι πέντε. Πάμε και όπου βγει. Αφήκανε τα σπίτια και καίκανε! Εχθέ το βράδυ της μίσανε τη φωτιά τρία άτομα. Τρία άτομα με τα λάστιγα και με ένα τραχτέρ. Και σήμερα μας Η η το χωριό. Έχω μωρό παιδί και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσο Δεν μπορούμε να πάρουμε αέρα Δεν μπορούμε να φύγουμε Μπορείτε να φύγετε Δεν μπορούμε να φύγουμε Έχω μωρό παιδί εδώ στο σπίτι <Φυσίλυν> Φυσίλυν> Παναγία μου Το παιδί μου Παναγία μου Την όταν πάρα καλά μην το ξαπήρετε Από τον αέρα δεν φλάει πω θα χαλάω Πάμε και όπου βγει Έγινε τσουνάμι Αυτό σημαίνει ότι το ρέμα ήταν παζωμένο Ήταν βαζωμένο. Όχι λέει η περιφέρεια. Το Δήμος και ο είναι ψέματα! Πάμε και όπου βγει. Τα δεν της βλέπουν φλόγα, έχεις ένα αέριο διαθέσιμο τίποτα. Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω, θα δω τώρα τη δίπλα. Το 31 πού είναι ο πειρασμό, έχει πάει κάτω και μετά. Έχει πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι. Άρα είμαστε γυμνεί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Ξεβράκονται. Πάμε και όπου βγει. Έχει σαν οι μπαλά εδώ εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουνε. Οι κρόνοι δεν για χάος. Ούτε το εφτά την πράγμα δεν έχω λίγο έτσι Εγώ πιστεύω ότι θα μπούμε μέσα στο μάτι μόλις σβήσει φωτιά. Και θα βρούμε... Α το μιλούμε με δασό. Πάμε και όπου βγει. Αλλά χιόνιζε πάρα πολύ. Σταμάτησα τα αυτοκίνητα και δεν έχει έρθει κανένα χιόνιστικό. Είχα εδώ. Πέντε ώρε κολλημένο και δεν βλέπουμε καμία ενημέρωση από κανέναν. Πάμε και όπου βγει. Έρχεται ο στρατό. Ο στρατό μοιράζει, βγάζει κουβέρτε. Τρέμουμε. Συνάδελφο εδώ πέρα μου έδωσε ένα μπουκαλάκι νερό να πιω τα χάπια μου. Πετρέλαιο δεν έχω. Τέστε του να δείξουν έλεο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει εδώ. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Είναι δηλαδή ένα φοβερό πράγμα. Ανθρωπή. Δεν, δεν, δεν, δεν, δεν, δεν υπάρχουμε για αυτού όλοι. Πάμε και όπου βγει. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν έχει τέλο. Δεν, δεν σταματάει. Αυτή τη στιγμή άλλοι δύο ασθενεί βρίσκονται στο χώρο του χειριών διασελνωμένοι και ψάχνουμε εναγωνίω κρεβάτια. Και όχι μέσα σε, μία, μέσα σε ένα εξάρο να χτίσουμε ένα νέο τμήμα το οποίο δεν έχει το στοιχειώδη. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Πάμε και όπου βγει. Δεν έχουμε ποδονάρια και φοράμε. Αναγκαζόμαστε πολλέ φορέ να φοράμε μαύρε σακούλε. Αποδονάρια. Δεν έχουμε κίνηση συντατικέ. Πάμε και όπου βγει. Θα μα κάψουνε. Δεν έχουμε βοήθεια, παιδιά. Πάμε και όπου βγει. Παρόλο που δεν υπάρχει ούτε στρατό, ούτε φάρκε, τίποτα. Και στάση με τα νερό, δεν μπαίνει όλο και ψηλότερα. Θα πληγούμε βοήθεια. Πάμε και όπου βγει. Φίλα, βλέπεις, είπα ούτε φρεωσιστικά ούτε τίποτα. Να πούμε. Δημοτική αρχή πουθενά. Απούσα. Κι έγινε το χωριό. Κανένα. Λότο ραγόνα το δικό μα το δωμάτιο ποιο νοιάζεται να πούμε. Μότα λεφτά του φόρου θα λαν να παίρνουνε. Τα γαμίδια. Μέσα εδώ είναι όλα, από το Σαμίνα, από το σεισμό, από το Μάτι, από τις άλλες φωτιές, από τη Μάνδρα, οι Πλημμύρες ή άλλες φωτιές πάλι, σεισμοί, όλα είναι μέσα εδώ. Δείγματα βεβαίως αυτού του κράτος που πάει και όπου βγει. Μην ξεχάσετε την Κυριακή που έχουμε εκλογές, να ψηφίσετε αυτούς που έχουν χτίσει αυτό το κράτος του πάμε και όπου βγει, για να ξέρουμε μετά ποιο θα είναι ο επόμενος, που θα βγει να διαμαρτυρηθεί με τηλέφωνο επειδή δεν θα έχει νερό, δεν θα έχει πυροσβεστική δεν θα έχει αεροπλάνο, δεν θα έχει αυτά που πρέπει να έχει, γιατί όχι Περιφερειάρχης Δήμαρχος θα έχει φροντίσει για κάτι άλλο ή θα έχει κάνει τι μελέτες, αλλά κάπου χάθηκαν, η βίδα δεν θα έχει βιδωθεί όπω πρέπει, δεν θα έχει συντηρηθεί το έργο γιατί έτσι το παρέλαβε, τις γνωστές δικαιολογίε που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Ni nami de fora. Sai aprir na patisun macro. Io che stratos de camori. Na sta vi con cinoron curas. Alechi patrioti, onni me panio probati. Em e che La patria polizia Mia patria, polizia, c'ho 2.0. te dimentichi. Bellaza, mi sta ci per Και, Ραμά. Ραμά. Ραμά. Ραμά. Και, και την Κυριακή τραβάμε αυτό που περιγράφει πολύ ωραία εδώ ο Υπουργός Εργασίας την Κυριακή με την ψήφα αυτό κάνουμε μην ξεχνιόμαστε έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε σαν πολίτες, σαν ένας λαός που εκτιμάει τον εαυτό του και ο το τόπο του, τα παιδιά του και φαντάζομαι στο Βόλο από την πρώτη Κυριακή με πάνω από 50-60 πρέπει να βγει, 43 χρειάζεται όλους για να βγει από την πρώτη Κυριακή πρέπει ο λαός του Βόλου να δώσει το τέμπο και να ηγηθεί αυτή της αναγεννητικής προσπάθειας όπως την ακούμε να την περιγράφει με πολύ ωραία χρώματα, με ποιότητα πάνω από όλα ποιότητα ο εκλεγμένο τραμπούκο δήμαρχος. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 210 21 σας περιμένει μέσα, radio pa το mail, ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, πρώτο μέρος του λαού, πρώτης διαφημίσης και εδώ είμαστε. Αποστόλη. Ναι, έλα. Έλα, ρε φίλε, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Ε, καλή σεζόν. Νέα φωνή, ωραία, Μ' αρέσει. είναι Πρόεδρος. πρόεδρο. Άκουγα τώρα το οχητικό, τον Αδονή. Mm. Δεν σου θυμίζει κάτι από το 67. 67, συν 2. 69, ε, τι 67. το το 67 τότε που λέγανε ότι η δημοκρατία μπήκε σε γύψο. Α, αυτού του ευνούχου που του έχουν κόψει τα τέρια και η φωνή βγαίνει λίγο τσιριχτή. Το 67 τότε, ε, γύρισε, ναι, η φωνή γύρισε πολύ εκεί μου Του μου πολύ η φωνή Ο, ο νόμο θα εφαρμοστεί. Ελλάδα, Ελλήνων, Χριστιανών. Και θα είμαι ο ίδιο εγώ υπουργό εργασία να παίρνω ο ίδιο του Εάν κάποιο προσπαθεί να κάνει τα στραβά μάτια για την εφαρμογή του νόμου, όχι μόνο η φωνή, όλα τα υπόλοιπα. Καλέ τόσα χρόνια το παλεύει αυτό. Λόγιο είναι. Δοκίμασε μόλι του κόψαν το ένα αρχή Ήδη Λ... δεν έβγαινε το ίδιο καλά. Πήγε, έκοψε και το δεύτερο να βγει τσιριχτή. Το σύγχαμα, δεν το είχα. Να μοιάζει πιο πολύ. Αποστολή: Προσπαθήστε να παραμείνετε και να δώσετε δύναμη στον κόσμο. Αποστολή, έχω κάνει δύο ελιές στο χωριό, παρατημένες, θα ανατσακωθώ. Πόσο πάει το κιλό? Θα έφερνω να κάνουν οι δικές μου ελιές, θα κοιτάει 40 ευρώ το άθρο. Αυτό θα υπάρχουμε και εμεί δηλαδή, γιατί είμαστε και το δεύτερο μισό της 7ης δεκαετίας.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 Να πάρει όλα το ίδιο, είναι. Όχι, ρε Μαλάκα. Έτσι και του κάνει πέντε μέρε. Τι θα κατεβάσετε, Μουνούπανα. Που πήρατε όλο το χρήμα με στον COVID κολοτριπίδε. Και δεν κατεβάσετε 10% Το γάλα τουλάχιστον των το παιδιών. Και το λάδι και τα βασικά. Πέντε μέρε, Μαλάκα. Μην πάει κανένα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά εγώ δεν είμαι σχετικό με κομπιούτερ. Όπω έγινε το κίνημα τη Ταπλώτρα. Να πάνε να βάλουν στα site. Δεν ξέρω. Μην πάει κανένα. Α πάνε πέντε κολόγιε, ξέρω εγώ. Μαλάκα για πέντε μέρε, εγώ πιστεύω. Αν ακουστεί αυτό μέσα από σα. Έχει πάντα προτάσει. Πολύ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 Με τέσσερα παιδιά να μην έχει το γάλα, 2 ευρώ το λίτρο. Ρε γαμιόλη, ανέβασε τα πουρα, βάλτε και στον κόκκιλο σου. Ανέβασε τα ουίσκια, ανέβασε του ολομού, του αρτακού τα κίτια μου. Ανεβάζει το γάλα, ρε πούστι. Εγώ δίνω μήνυμα στον αρχηγό που τον ψήφισα, Μιτσοτάκι, χάμισε. Αψίσε Μιτσοτάκι και τα βάζει με του σούπερμακετάδε και όχι με το Μιτσοτάκι, μπράβο. Λε, μόνοι του τα κάνουν, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή παρόλο που δεν βρίσκουν έδαφο καθόλου, μόνοι του. Ε, το πει μέσα τη. Τε... Ε σωτήμε μαλάκα εσύ κάντω αυτό μη ποσους γαμίσουμε δεν γίνεται να μαλάκα το να κάνει οι δύο εμπρός μου πάρε πολύ φορά έλα με την όπισθεν να τους γαμίσουμε <συσκλή>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 Αυτό το τελευταίο, το πέφτει, πέφτει, πέφτει, έπεσε, είναι το περίπτερο στην Πανεπιστημίου. Το θυμόσαστε σε ζωντανή σύνδεση Sky τότε, είχε πέσει το περίπτερο, το κολλήσαμε εκεί. Την Ελλάδα τώρα που οραματιζόμαστε και θα είναι το 2-0 της Ελλάδας και το 2-0 του ΟΑΚΑ. Όλα 2-0. Απ' τα 2 παίρνουμε το 0. Εκεί είμαστε σταθερά και με συνέπεια το έχουν καταφέρει. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο, το ψαρέψαμε κι εμεί. θα ακούσουμε τώρα τον ήχο είναι στην Κοζάνη κάπου έχει παρκάρει μια παρκαρισμένη μερσεντές παλιωμοδίτικη ξέρω εγώ 15 ετία κάπω έτσι είναι παρκαρισμένη και δεν μπορεί ένα λεωφορείο να περάσει και έχει σταματήσει το λεωφορείο και από πίσω μια ουρά τώρα μέσα στην Κοζάνη και έρχεται κάποια στιγμή μια κυρία γύρω στα άνω των 60-65 άνετη είχε πάει να ψωνίσει και όλο αυτό ήταν 20 λεπτά Περίμενε το λεωφορείο, είχε βγει έξω οδηγό, είχαν βγει έξω εκεί από το καφενείο δίπλα, συζητούσαν ποιο πιανού να είναι το αυτοκίνητο, στη μέση του δρόμου, παρακαρισμένο. Θα ακούσουμε τι ακριβώς... Έρχεται κάποια στιγμή η κυρία, εν τω έρχεται η κυρία και... Ε, πρέπει να είναι ψηφοφόρος Μπέου yeah. με την ευρύτερη έννοια στην Κοζάνη τώρα αλλά είναι αυτή η αντίληψη ότι εγώ είμαι και τίποτα άλλο και μια ματσίλα που εδώ τη βλέπουμε σε γυναίκα ότι ήθελα να ψωνίσω πολύ άνετη και εγκαλεί τους άλλους γιατί την κατηγορούν ότι τους καθυστέρησε Πόση ώρα έχει εδώ 20 λεπτά Με αλάρμη είναι κιόλα. Και το σε 20 λεπτά εδώ αρμή, λεπτά, με αλάρμη και έφυγε. Και 20 λεπτά να τα Εγώ σας το λέω κυρία. Εσύ τι σας το Εγώ είμαι που μέσα. Είστε οδηγός, δεν έχετε όμως 20 λεπτά. Πόσο έχει κυρία. 10 λεπτά έχω δει. εδώ πήγα και παίρνω. Και 10 να έχετε. Και να μέχρι φτάσει περιμένει για να πάει Εντάξει, ]))Τ πήι... Ο Πώς να τα αρέστα; 10 Κυρία, το είναι ο αστυνομικό που ήρθε και λεπάρτε το σας παρακαλώ κυρία, που έχει 20 λεπτά με βγαίνει ο ναι, η κυρία στον τη. Ε, 10 λεπτά λέει το άφησα, όχι 20, ότι τι αλλάζει. 10 λεπτά δηλαδή αφήνουμε ένα μάξι περιμένει το λεωφορείο που θα το πάρουν άνθρωποι πάνε στις δουλειές τους γιατί πρέπει να να ακριβώ έξω από το μαγαζί Αυτα, αυτά τα, τα, τα μοσχάρια, τα βόδια, τα ζώα που το κάνουν συνέχεια όχι μόνο στην Κοζάνη και αλλού. Φαντάζομαι υπάρχει μια απευθεία σύνδεση και διασύνδεση με αξιωματούχους, κυβερνητικού. θεσμικούς, δημοτικούς, περιφερειακούς είναι η ίδια αντίληψη ακριβώς είναι ακριβώς η ίδια αντίληψη αδιαφορία προς τον άλλον μια μαγιά, δεν ξέρω από που την αντλούνε από το υπερεγό τους, από τα κενά που έχουν από τα διέξοδά του, από όλα αυτά μαζί και η συμπεριφορά είναι αυτή στο δρόμο και στην γειτονιά Λαός τώρα μέρος δεύτερον Έλα Νάτη, έλε, ο... Πού είσαι καλέ Ε το είμαι καλή. προσπαθώ να πάρω και αρχή Σιγά μου, εδώ να σιγά εκτόνω να μερικού Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή το άκουσα τώρα, αν όλοι και όλοι είναι 10 πόντου, πώ θα πάει 10 πόντου και βαθιά ρε Όλο μέσα που λέμε και τις μπάλε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Συγγνώμη γιατί πήγα και έφτιαξα τα ντόδια και δεν μπορώ να και καλά από το μπουτσί και ας Και θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα, να τα Να σου τι κάνουμε. θέατρο Ερχόμαστε. Τελευταία καλοκαιρινή παράσταση, πάμε Πάμε πατούσα τα κούνη, του δημαρχαου και του περιφεραίου. Έτσι. Και τα λέγαμε. Φύλα να είχαμε να λέγαμε. Έτσι, θα τα πούμε εκεί μονάκε, θα τα πούμε εκεί, θα σου πούμε περισσότερα γιατί τώρα δεν μπορώ να μιλήσω κι Για να σε το μορικό, θα έτσι με την κειρά σου πάλι να κολώνει. Εγώ ρε, μαλάκα θα κολέσω. Α ρε, ρε, παντόφλα να <laughs> πούμε, σε είδαμε. Άκου να σου πω, εσύ τελειώσει μια παράσταση. Που είσαι εκεί δύο-τρει ώρε πριν και την ώρα που τελειώνει τον κόσμο να σκοτήσει τα Και λέω άσχολαζόντων το να είναι που δεν έρχομαι μαλάκα. Τι να σου πω που δεν έχει ακούσει. Ε, ό,τι γουστάρο να αγαμιστούμε, το έχει ακούσει. Να σου την πέσω, το έχει ακούσει. Το κολαράκι στο πιάνουν όλοι. Τι να πούμε που δεν έχουμε πει άλλα πράγματα. Α, είσαι εκτιτικό. Ah, τώρα κατάλαβα. Με θε μονοδικό σου. Εναι, ρε φιλέ, αποκλειστικότητα. Τώρα ε, κατάλαβα τώρα. το θέμα. Πε μου, ποιο εδώ πέρα δεν σε θέλει αποκλειστικότητα. Η άλλη που πήγε να πηδήξει στο box που βγήκε από τον παρικόνι να πηδήξει πάνω που σε παίρνει τηλέφωνα και. Ναι, όχι, αυτή είναι εντάξει από ό,τι κατάλαβα. Βρήκε γκόμενο. Βρήκε Οπότε ε... δέχεται να υπάρξει μοιρασά. Δεν αλλάζουν με τίποτα ρεγάδια. Sagapa wil la ki filio enna ja ke to Vio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 αυτούς τους ανθρώπους ναι. που θα ψήφιζαν την ε, Χρυσή Αυγή mm -hmm. να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε αυτό του. Δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί Τέλος πάντων σε κάθε Όσο περίπτωση επειδή είσαι στο και είναι δύσκολος η ώρες μπορείς να τον βαφτίσεις Φιλιππινέζο να περάσει ευχάριστα ή υπόλοιπη περίοδος Τι Είχα να γάμισσες από δάυτο ρε. Είπα εγώ κάτι τι τέτοιο να... Όχι εγώ το λέω, Δα, τι να γάμ... Στον... Μ' αρέσει που είναι... την αναφορά την έπιασε αμέσω. Κατάλαβα τι κάνετε στο καράβι. Και μετά σου oh, oh, oh, ενοχλεί oh. με τη γυναίκα σου. Εμένα δεν με ενοχλεί, σου παγώμη μου ενοχλεί. Α, έτσι είχα καταλάβει. Του είπα, Καλά που το δεν με φορώ την καμπαρτίνα. Όχι, όχι τίποτα. Απλά σου λέω, δεν. Εμεί ξέρουμε στο καράβι τουλάχιστον, εντάξει. Καντήλε το έβγαλα όλο το καλοκαίρι. Τέλο πάντων. Το καλοκαίρι μακάτο, Κρίτι, που δεν σε είδα. Ε, αυτό ήταν το νόημα. Γι' αυτό έλειωσαμε την καμπαρτίνα, για να με δει. Μα και μα το εγώ δεν έχω πρόβλημα, έπρεπε να έρθει να σε δω να π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 Είμαστε εμείς εδώ και τη νύμη του νύμη τους. Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνει. Καλά. Αυτό ο κούκκι ο κόσμο που πηγαίνει και λέει: Μια στον Παπανδρέου να του δώσει τη σύνταξη και Γιώργο άλλαξε τα όλα. Μια στον άλλονε να αυξήσει τι εισφορέ. Ποιο ήταν ο Υπουργό, δεν θυμάμαι. Ο ίδιο κόσμο πάει και λέει: Τώρα στο Κασελάκι πήγαινε, βγει για πρόεδρο. Στέφανε γερά, κυβέρνηση ξανά. Όπου να, αν θα του πούνε, Σίκο Αλέξη για να δει το παιδί τη αλλαγή. Ε, εγώ θα το θα πει εδώ τώρα μόνο στον χώρο. Το... Τέλο πάντων. Με, μεταξύ, εγώ από αυτό το... Με ένα δεν ξέρω. Έτσι. Ένα δε ξέρω. Πού να τους ξέρεις, Είναι κάτι φίλοι από το χωριό δεν τους ξέρεις που είχαν πάει στη κοντά. Ναι, Είναι το ίδιο με το στυλ. Έχω πολλούς φίλους γκέοι, Δεν έχω πρόβλημα με τους mm. Και είναι με πάντων. Έγινε. Να πάμε και στα θετικά διότι γίνονται και πράγματα από την κυβέρνησή μα. Ο Υπουργό Εργασία το έχει πάρει πολύ ζεστά το νέο του Μπράβο, κύριε Θέλω οι άνθρωποι που Μπράβο. είναι δικαιούχοι συντάξεων αναπηρία και αισθάνονται ικανοί για να εργαστούν. Γιατί προσέξτε, μπορεί να παίρνει συντάξει αναπηρία, να έχει κάποια, κάποια πάθηση, ναι. αλλά να μην είσαι άχρηστο για εργασία. Να είσαι πολύ ικανός για εργασία. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιο είναι ανάπηρο είναι άχρηστο. Ναι, είναι. ναι, ικανό άνθρωπο είναι. Και αυτού του ανθρώπου πρέπει να του εντάξουμε Σωστό. στην κοινωνία μα. Μη ισότιμη με εμά, το πιάνετε στη φωνή το πάθο. για να προσφέρει στον άνθρωπο. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν μπορεί να... Γι' αυτό το βάλαμε για να ακούσουμε κυρίως το τελευταίο. Και γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Πού τη βρήκε δηλαδή την κοινωνική ευαισθησία. Για να πω και κάτι άλλο. Ναι. Εσύ που τα μάθες τα, τα, όλα αυτά τα κοινωνικά... Μπήκες με το δεξί στο Υπουργείο τελικά έτσι. Κά κάτσε να γερω τιμήσεις, είμαστε κοινωνικά ανάλγες. Δεν κάνει να ρωτήσω. Εγώ είμαι παιδί ορφανό από, από τα 20. Τα μου Του δουλεύω... από, από τα Άρα, 18 μου. Ήδη μα... την αριστερά μου μάθει ίδιση... κοινωνική ευαισθησία. <Ρι> Όποιο <Ρι> δουλεύει από τα 18 έχει την κοινωνική ευαισθησία και την εκδηλώνει με διάφορου τρόπου. Να, ένα τρόπο τώρα εδώ μόλι ακούσαμε και όλο του το έργο, η θητεία του, η πολιτική, η βουλευτική και η κυβερνητική είναι προσφορά προ τον άνθρωπο. Να το κρατήσουμε αυτό. Δεν έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα τη ημερών ημέρα. Αλλά να, ένα τρανό. Παράδειγμα τέτοια προσφορά. Πάμε λίγο πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι όλο αυτό το μαχαίρωμα. Έχουν μια ψηλό ανακοχή από ό,τι διάβασα μέχρι τι δημοτικέ μεθαύριο, και μετά θα ληφθούν οι αποφάσει, οι σημαντικέ. Παπαδημούλη, κατά Αντώναρου και Αποστολάκη. Ακούγοντα τον κύριο Αντώναρο ναι. να λέει, Εγώ στέλεγω του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνω την πόρτα σε όσου αμφισβητούν κτλ, κτλ. Δεν νιώθω καλά. Θα συνιστούσα στον αγαπητό Βαγγέλη Αντώνα λίγο περισσότερη μετριοπάθεια και σεμνότητα. Επίσης από τον α, Βαγγέλη Αποστολάκη, τον Άβαρχο που ήρθε χθες στο και είναι δεξικέρη όπως φαίνεται του Στέφανου Κασελάκη. Η ευκολία με την οποία προέφερε τη λέξη διάσπαση επίσης ναι. δεν νομίζω ότι είναι σωστή. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από το ΣΥΡΙΖΑ Στο πλαίσιο των ασυντήρητων έργων κυκλοφορεί μια φωτογραφία τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο είναι από το Γενικό Νοσοκομείο καβάλας είναι νύχτα και είναι φωτεινή επιγραφή πληγενικών Νοσοκομείο Καβάλλας οι τρεις λέξεις στη σειρά αλλά έχει καεί στη λέξη Καβάλλας το δεύτερο Α. οπότε αυτό που διαβάζει κάποιος είναι γενισό, Γενικό Νοσοκομείο Καβ και Οπότε εκεί δεν χρειάζεται να συντηρηθεί, είναι ωραία αυτή η σήμανση και η ταμπέλα ε, περιγράφει, φεύγεις από τα νοσοκομιακά, ε, φεύγεις από το βαρύ κλίμα του νοσοκομείου και μπαίνεις μέσα, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν με τα συντήρητα συμβαίνουν, τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνομαι με τον Γιώργο Πιέρο, τα υπόλοιπα αυρίου, γεια σας. Ελά, ρε. Έλα. Λοιπόν, ξέρει τι μου θυμίζει πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Μmm, όχι. Είναι σαν κάτι, ρε, παιδί μου, ομάδε που είχαν παλιά μια ιδεολογία, έτσι, μια ιστορία, α πούμε, η Μπαρσελόνα, η Manchester United και αυτά. Και βλέπουν μετά ότι άλλε οι ομάδε, ρε, παιδί μου, έχουν ένα χορηγό, παίρνουν κανένα Σαουδάραβα, κανένα Καραταριανό και παίρνουν τίτλου. Και μπαίνουν οι οπαδοί του στο δίλημα. Τι είναι πιο ωραίο, να είσαι μια ομάδα με την ιδεολογία τη, την αξιοπρέπειά τη και να τερματίζει 6η, 7 ή να είσαι μια ομάδα που θα έχει, ρε, παιδί μου, το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 Γεια σου, Αποστολή. Για χαρά. Καλή σεζόν. Λοιπόν, για την κυρία που είπε ότι η Ελλάδα θα ήταν μονακό αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Έχω να τη παραθέσω το εξή. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, τώρα θα ήμασταν οι γερμανικά καπίστρια. Αυτή δεν ξέρω αν είχε. Ενώ είμαστε με. <laughs> τέλο πάντων, ναι, δεν θέλω, ναι, ναι. Α το ξέρω τι σου λέω. Εάν δεν υπήρχε αντίσταση, δεν τα πιάνει όλα. Δεν στροφάρουν το ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει το προσπερνώ. Σήμερα υπάρχει προσβλητικό. Πλέ... Εντάξει, ο έχει τα. Σήμερα λοιπόν και τη σημερινή μέρα έχω να πω προ όλου του εργαζόμενου, προ όλου του αμετανόητου που θέλουν μια καλύτερη ζωή: Άρχεται να είσαι εκείνη η ώρα και ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα σκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαδιά. Ζήτω το αίμα. Δεν μου λε πώ τον πίνει τον καφέ σου. Να τον πιει έχει σημασία τώρα. Πώ δεν έχει μεγάλη. Γιατί εγώ τον πίνω φρεντεσπρέσο σκέτο. Κυρία Χρυσούλα, τι ε. καφέ παίρνει ο Στέφανο Κασελάκη κάθε πρωί. Φρεντεσπρέσο <σχίσες> σκέτο. Το χιούμορ έχει πέσει άλλο level, ε? ε. Εντάξει, τώρα σήμερα είμαι χαλαρή. Δεν δουλεύω και σε παίρνω στο ρεπό μου. Δεν α, εντάξει, τα καλά αστία τα λε δουλεύει που είσαι στα κόκκινα. Δεν μου λε να σε ρωτήσω κάτι τώρα χωρί πλάκα. Δεν φίλε, πώ γίνεται να έχει δύο ο Κασελάκη. Πώ γίνεται να τον ψηφίσανε χωρί πλάκα. Οι Σιριζέοι, τα μέλη, ψήφισαν ναι, τον εμένα, Αβιανό του ηγέτη. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ποιο ψήφισε αυτόν τον Αβιανό. Σιριζέοι, δε? παιδί μου, Σιριζέοι τον θέλανε. Δεν τον ψήφισε ο κόσμο, μην μπερδευόμαστε. Οι Σιριζέοι ναι. ψήφισαν τον κασελάκι. 150.000 Σιριζέοι. Ένα εφοπλιστή στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πάθει τρελό σοκ. Δεν μπορώ ακόμα να το χωνέψω. Ότι πάει άλλο και κάνει παρκούρ στα ΑΜΕΑ. Ότι βγαίνει με τον Ντάιλερ και το σκύλο. Είναι αλλού μαλάκα οι Σιριζέοι. Είναι χειρότεροι. Δεν υπάρχει. Έχω πάθει σοκ. Δεν μπορώ να το ακ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 Εντάξει. Ρε, σύ, υπάρχει περίπτωση, αν υπάρχουν μασόνοι και όλα αυτά τα άκυρα που λένε όλε τι θεωρίε συνωμοσία, να είναι εκείνοι οι οποίοι φέρανε τον κασελάκι. Εντάξει ένα κέρα τώρα, τα υπόγεια ιστοέ τώρα, είναι... μην μου ανοίξει το στόμα. Εντάξει, αυτό, υπόγεια ιστοέ είναι τόσο ακραίο το ότι τόσο κόσμο ψήφισε έναν άνθρωπο που δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. Εσύ είσαι η δεν θυμάμαι. Εγώ είμαι πολύ πρώην Σιριζέα okay. και Ογκ, οι Σιριζέα είναι συνασπίστρια. Νίν... Εγώ η ΚΚ ψήφισα στι δεύτερε. Τι σου συνέβη, εντάξει. Τι μου συνέβη, Ρε, και τώρα. Στι δημοτικέ, αυτό θα ψηφίσω. Σιγά-σιγά-σιγά του ηριζέρου του, κασελάκιδε. Αυτό, τέλο πάντων. Θα έρθω παρά, θα μου πρόσκληση δεν παίζει. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν θα δούμε. Ε, α, οκ, okay, θα τηλεφωνώ. Να τηλεφωνεί. Θε και μπροστινό τραπέζι με πρόσβαση. Ναι, oh, εντάξει, άμα οι προσκλήσει δεν είναι για μπροστά, θα το πληρώσω. Δεν με νοιάζει. Δεν είναι για μπροστά οι προσκλήσει. Ε, άστο τότε μη μου δώσει. <Το>